Δημοκρατία Άρτο να μην στα χρωστάω Για να έχει η Ελλάδα μας φωνή σε αυτή τη συμμαχία Βρε ηλίθιε ζών Κύρια κοβάδιζε μπροστά και πίσω μη γυρίσει. Σκετούτε εσά τι εκλογέ σε θα τι κερδίσει. Όσο χριστώζη όλα τα κακά κροπάει! Όσο Χριστό δικά και όλα τα κακά σου κροπάει! Εκατάλαβα τον πανικό μαντινάδα του είπανε στα χανιά που είχε πάει τις προηγούμενες μέρες και βρέθηκε ένα σκεπο συμβαίνει πάντα, με τη λήρα, πρόθυμη κριτική. Και αν έχουν κάνει και αν έχουν τραγουδίσει σε πρωθυπουργούς, έχουν πετύχει όλα. Ό,τι Μαντινάδα έχουν πει έχει πιάσει τόπο. Ε, τώρα εδώ στον κυριακό Μητσοτάκη που είναι και ο ίδιο από την Κρήτη και από τα Χανιά, του τραγούδησε αυτό το... Άσμα, όπως το ακούσαμε ακριβώς, το συμπληρώσαμε λίγο για να γίνει πιο επίκαιρο Το φέραμε στο σήμερα. Ξεκινήσαμε με μουσική από ένα παλιό τραγούδι νομίζω στη Χούντα, ή λίγο μετά, Δώρος Γεωργιάδης το τραγουδούσε με τίτλο Ανήμουν Πλούσιος, γιατί αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ε, γιατί παρακολουθώντας τις τελευταίες μέρες την προεκλογική εκστρατεία, 4-5 μέρες πριν τις εκλογές, βλέπουμε ότι Την Κυριακή πάμε να διαλέξουμε «Εκατομμυριούχο». Μεσάνυχτα στη γειτονιά... Πιλωτές. Η φτώχεια, η γρήπη, η παγόνια. Τι είναι τον να είναι αυτό, τον κοδαμπό σου εδώ πέρα. Και ο πολιτισμό στη γωνιά με στο χιονιά. Πριν, πριν, λέω, put the cut down slowly. Το υπόγειο έμπασε νερά, παίρνει το τρένο και σφυρά. <ΣΣΣΣ> και κλένουν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά. Σάνο! Skazmos! To A na Όλοι οι φοπλιστές Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης βασιλιάς ταξιδευτής. Με φύτεψε η πρεσβεία ο Πάιντεν. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς, όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Προσθεί το μίσος και ο αλληλός παραγμός. Όλοι οι Εδώ η σοφία του Αλέξη Τσίπρα έρχεται και απαντά σε όλα αυτά που βλέπω τις τελευταίες δύο-τρει μέρες εδώ και καιρό, με το πώ Αλλά τις τρει μέρες κορυφώθηκε με το πώ του Κασελάκη, με το πώ του Μητσοτάκη, με τα 39 νομίζω είναι κίνητα του Μητσοτάκη, με τα 39 εκατομμύρια, 49 δεν θυμάμαι, που έβγαλε για του επενδυτέ του ο Κασελάκη. Ε, πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας, ψηφίζει ένας λαός που μετράει τα ευρώ για να πάρει φέτα ή για να πάρει λάδι και ακούει κάτι εκατομμύρια και τους εκατομμυριούχους του που θέλουν να αγωνιστούν για αυτόν τον λαό να ασφάζονται με ψεύτικο τρόπο με επιχειρήματα εντελώς παιδικά, με στοιχεία που αμφισβητούνται και από τις δύο πλευρές, με μισά στοιχεία Αλλά όμως όλο αυτό είναι δημοκρατία και το παρακολουθούμε δικοματισμός με κάποια μορφή και το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον που γίνονται και εξομολογήσεις σε αυτό το πλαίσιο. Δούλεψα στην πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου με τον Ιδρόταμο. Λάσπη χώμα και τσιμέντο να είναι στην εντελεία με τον Ιδρόταμο. Βάζουν τα συνεργεία. Στη μας ευτυχία, τα ε, Δούλεψα στην πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου, τον μου. Όχι, δεν είχα, παπά προχυπουργό, να με βάλει στην εταιρική τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα. Αν κρίνουμε από τα εισοδήματα, τα 10.000 ευρώ το μήνα είναι ψηλά για τον Στέφανο Κασελάκη. Εδώ βεβαίω η πηχτή είναι προ τον Κυριακό Μητσοτάκη, γιατί μπορεί ο Κασελάκη να έχει δουλέψει με τον υδρότα του και να κάνει τα εκατομμύρια και να αγοράζει τα σπίτια τώρα και να τα βλέπουμε από τον Λιάγκα και από τον Ευαγγελάτο, πολύ χρήσιμη ενημέρωση. Όμω δεν είναι ο μόνο που έχει δουλέψει με τον υδρότα του. Έχει, υπάρχει κι άλλο σε αυτή τη ζωή εδώ στην Ελλάδα, έτσι κορυφαίο και λαμπερό, που έχει υδρώσει. Εσεί δεν είχατε κάνει πρώτα μια άλλη δουλειά πριν γίνετε πρωθυπουργό, σωστά. Πώ ήρθατε, είχα κάνει. Έχετε κάνει πια. Βέβαια, δούλευα για 10 χρόνια. Μπράβο! Μπράβο. Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλε σε άλλε εταιρείε. Δούλευα 10 χρόνια. Λίβλο το χτυπά στι χάντρε. Η δουλειά κάνει του άντρε. Ζούνευα 10 χρόνια. Ζούνευα 10 χρόνια πριν μπω στην πολιτική. Ο ένας δούλευε 10 χρόνια. Ο άλλος δεν μας έχει πει χρόνια, πρέπει να είναι κάπου εκεί. Αλλά ίδρωνε και έτσι έβγαλε κάτι εκατομμύρια. Ο κυριάκος Μητσοτάκη δεν μας είπαν τα σπίτια που έχει είναι από τη δουλειά των 10 χρόνων. Ε, είναι και κάποιες κληρονομίες, γιατί έχει δουλέψει και ο πατέρας του Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο αίμνιστο Μητσοτάκη έχει δουλέψει. Ποτέ. Αλλά όμω είχε μια πολύ μεγάλη περιουσία που την εκλεονομή στα παιδιά. Έτσι είμαστε προεκλογική περίοδο. Αυτό να μην ξεχνάμε. Ότι είναι το διακύβευμα το σοβαρό. Και θα πάμε στι κάλπε την Κυριακή. Και πρέπει να ξέρουμε ποιο έχει δρώσει τη φανέλα. Ποιο δεν την έχει δρώσει, Ποιο έχει δουλέψει. Και πόσο άξιοι είναι αυτοί που διεκδικούν την ψήφο για να είναι και πρωθυπουργοί. Γιατί που έχουν αξιοπρέπεια. Και δεν θέλα να βασιστούν στα ονόματα ή στα εκατομμύρια του. Θέλανε μόνοι του να σταθούν στα πόδια του. Και ζήσατε και δουλέψατε και πορευτή καταστράψη. Έζησα πολλά χρόνια. Ίσως, ίσως έφυγα και στα 18 μου γιατί ήθελα να πατήσει. Να δεν ήθελα, στα δεν στα ήθελα να με κρίνουν ποτέ μόνο για το επίθετό. Μου Ήθελα να πατήσω στα πόδια μου. Μί να πατήσω στα πόδια μου, έφυγα σπούδασα στο εξωτερικό, Δούλεψα στο, ε, στο εξωτερικό για ε, σχεδόν μια δεκαετία και μεταγίσα στην Ελλάδα. Το παιχνίδι θα υποθεί, θα αλλάξει τίτλο, θα λέγεται Ποιο θέλει να έχει εκατομμυρίουχο, Ποιο θέλει να γίνει εκατομμυρίουχο, Ποιο θέλει να έχει εκατομμυρίουχο, Γι' αυτό λοιπόν ψηφίζουμε εκατομμυρίουχο. Δεν είναι όμω έτσι τα πράγματα. Εμεί εδώ τα ηρωνευόμαστε, Γιατί είναι εύκολο αυτό και το κάνουμε από συνήθεια. Μπορεί κάποιο να έβγαζε εκατομμύρια και μα τα παρουσίασε χτε από τη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανο Κασελάκη, γνωστό εφοπλιστή που δεν ήταν τελικά εφοπλιστή, δεν έχει σημασία όμω, είναι πρόεδρο του αριστερού κόμματο, άρα εκατομμυρίουχο. Όλα αυτά ταιριάζουν. Υπάρχει όμω ο απέναντι, ο Κυριάκος Μιτζωτάκη, πήγε στην Αμερική, δούλευε 10 χρόνια. Ήθελε να σταθεί στα πόδια του, χωρί το όνομα, και πήγε εκεί, χωρί να λέει ποιο είναι ο γιο τότε. Και του τα κατάφερε ο άνθρωπο, και ο Κασελάκης τα κατάφερε, στη χώρα των ευκαιριών, στην Αμερική. Και γύρισαν μετά εδώ, αφού εκεί πήγαν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και θέλουν να πάνε και εδώ καλά τα πράγματα. Για τον ένα μέχρι έχουν πάει. Περιμένουμε να δούμε την Κυριακή αν θα πάνε και για τον άλλον. Όμω. Πέρα από τα εκατομμύρια που προφανώ τα ονόματα, τα πολλά σπίτια, θα μπώνουν την πραγματικότητα. Υπάρχει και πόνο πίσω από όλα αυτά. Υπάρχει παραγό. Δεν είναι απλά θέλουν από τα πράγματα. Επειδή αυτή τη στιγμή το πόθεν σα μπορείτε να το δείτε και να διαπιστώσετε τι είναι από τι είναι αυτά τα οποία μπορεί να αποκτήθηκαν από την σύζυγό μου στην πορεία, τι στοιχεία έχουμε πουλήσει ή το έχουμε πουλήσει περιστιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μαλλά αυτά. Υπάρχουν Αυτή είναι η κοινωνία Άλλους τους ανεβάζεις και όλους τους ρίχνεις Τα ξένα χέρια Το έχουμε πουλήσει περισσικά Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε Τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε ε, Τα παιδιά μας Βοηθήστε Χριστιανοί, βοηθήστε Έλληνες, Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μας incentive Και έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μας Ποιος μπορεί να ακούει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πώς το κρύβει. Τον βλέπουμε πάντα γελαστό, άψογο, ντυμένο, σωστά, με ένα χαμόγελο, με αισιοδοξία, αλλά τι κρύβει μέσα του. Τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει γράψει καθόλου στο πρόσωπο. Και όταν κλείνει πόρτα του καθενός, προκειμένου 39 πόρτες, ε, δεν ξέρει κανεί τι μπορεί να κουβαλάει στην οικογένειά του. Εδώ τον ακούσαμε, το όπε, αυτό χτες, ότι έχουν για να συντηρήσουν την οικογένεια, είναι και τρία παιδιά δεν είναι στην σύζυγο και τους υπηρέτες, όλα αυτά είναι πάρα πολλά και έχουν πολλήσεις σπίτια για να σπουδάσουν τα παιδιά. Έχει 39 σπίτια. Ποιο ξέρει πόσα θα είχε πριν και κατάντησε να έχει 39 για να σπουδάσουν τα παιδιά. Πρόκοψαν τα παιδιά, πολύ ευχάριστον αυτό, τουλάχιστον πιάσαν τόπο οι θυσίες. Όμω εδώ ακούμε τον πρωθυπουργό μας Που δεν το είχε πει ποτέ μέχρι τώρα Προφανώς εκλεγεί ιδιωτικά και γι' αυτό Να λέει πόσο δύσκολα έχουν περάσει Και πόσο μεγάλο αγώνα Έχει καταβάλει ο ίδιος και η σύζυγός του, η οποία έραβε Για να καταφέρουν να ζήσουν Όπως ξέρουμε είχε έναν οίκο ραπτική Γιατί η δουλειά δεν είναι ντροπή Γιατί μου καταστρέφεται το παιδί Γιατί, Δεν με λυπάστε. Είμαι μια φτωχιά γυναίκα που δουλεύει σαν το σκυλί για να του μάθει δύο γράμματα. Αυτά η μου ήταν σε μένα. Ας να δώσει το γιο σου ανατροφή. Το έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Συγγνώμη αν σα ρίξαμε ψυχολογικά. Αλλιώ το ξεκινήσαμε. Έχει και ήλιο, είναι φωτεινά. Βλέπουμε και εμεί εδώ πια, γιατί είχαμε παράθυρο στο στούντιο, το είχαν κλείσει. Αλλά τώρα το ξανανοίξαν και έχουμε επαφή με την ατμόσφαιρα την έξω και τη ζωή την έξω. Το ξεκινήσαμε λίγο κεφάτα με τι μαντινάδε, με τι ευρωεκλογέ. Έρχεται και μείνει καύσωνα. Αλλά σα έχουμε ρίξει ψυχολογικά. Πρέπει όμω να χωρέσουν και αυτά. Δηλαδή το δράμα, ο ανθρώπινο πόνο. Ος παραγμός που βγαίνει μέσα από όλα αυτά είναι και παράδειγμα θέλησης, δύναμης πως ο Μητσοτάκη που πήγε μόνος του στάθηκε στα πόδια του στην Αμερική δούλεψε 10 χρόνια, μετά ήρθε εδώ, έκανε την περιουσία που έκανε και μετά για να σπουδάσει τα παιδιά και για να τα ζήσει, αναγκαζόταν και πουλούσε σπίτια, παρόλα αυτά του έχουν μείνει 39 αλλά θα είχε πολύ περισσότερα. Όλα αυτά έχουν μια αξία γιατί αν δεν έχεις περάσει από φτώχεια δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι ο φτωχός. Γι' αυτό λοιπόν επειδή είχε περάσει από φτώχεια σε ανακοινώσεις του κυβερνητικές πάντα μιλούσε για τους φτωχούς. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς που η φωνή τους δεν ακούγεται. Μπράβο! Γιατί σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές κατηγορίες τα συμφέροντα των φτωχών, των μακροχρόνια άνεργων Αυτόν που αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι δεν αναδεικνύονται στο βαθμό που θα έπρεπε στο δημόσιο διάλογο. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι η πρώτη ωφελημένη από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οι οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτε μας. Μπράβο! Εδώ ακούσαμε πως μιλάει για τους φτωχούς. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι λίγοι, δεν είναι επιπέδου να πουλάνε σπίτια για να ζήσουν τα παιδιά, για να σπουδάσουν τα παιδιά. Με κάτι φέτε ασχολούνται οι φτωχοί αυτοί που ξέρουμε όλοι. Με κάτι λάβει που δεν του φτάνουν, κάτι βενζίνε, κάτι ιδέοι. Ρεύματα δηλαδή, ρεύματα δεν είναι μόνο ιδέοι, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Οπότε εδώ όμω μιλάει με συμπάθεια προ του φτωχού. Ξέρει από πρώτο χέρι, το έχει ζήσει, δεν θα τα έλεγε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική του είναι στραμμένη κυρίω προ αυτού, ώστε να εξαλειφθεί η φτώχεια και να μην αναγκαστεί ποτέ άλλο γονιό να πουλήσει σπίτι. Για να ζήσει την οικογένεια και να σπουδάσει τα παιδιά. Δεν είναι όμω μόνο ο ίδιο, είναι όλη η οικογένεια φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή, αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μια μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλέ δυσκολίε. Ο πατέρας και το σπίτι Το φτωχή πώ το εννοώ Τι εννοείτε 400 ευρώ το μήνα Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν Παραπονέμενα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας Τι εννοείτε 400 ευρώ το μήνα Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν Γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη... 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Της έκανε ερώτηση ο δημοσιογράφος, είναι παλιό αυτό με την τώρα Μπακογιάννη, για τη φτώχεια και η ίδια, επαναλαμβάνοντας την ερώτηση για να κερδίσει χρόνο να απαντήσει, όπως το κάνουμε συνήθως, λέει, με ρωτάτε, αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Πώς λέμε, έχω κάνει στρατιωτικό, έχω κάνει θητεία. Και το ρήμα που χρησιμοποιεί είναι ανάλογο της υπόλοιπης φράσης και του τρόπου σκέψης. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ούτε 400 ευρώ, έχουν περάσει τόσο δύσκολα, παρόλα αυτά όμως πάλεψαν, σταθήκαν στα πόδια τους και πρόκοψαν ω οικογένεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα, μέσα από την πολύ δύσκολη αυτή και συνεχίζουμε να σα δείχνουμε ψυχολογικά, γιατί παρακολουθούμε το δράμα συνανθρώπων μα που δεν είχε... Ξετυλιχτεί τόσο έντονα μπροστά μα. Αλλά όμω τώρα με την, με την ευκαιρία του Πόθενέσχετ του Κασελάκη, έγιναν όλα αυτά. Ε, ε, ξεδιπλώνουν και τούτοι εδώ τα θέματα του, τον αγώνα του, τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια που έχει περάσει. Γιατί εδώ έχουμε και εξωρία, δεν είναι μόνο Ελλάδα. Και όλοι θυμόμαστε εκείνο το περίφημο παστίτσιο που εντάσσεται στο κάτω από τα 400 ευρώ. Γιατί δεν είχαν 400 και πάνω. Το παστίτσιο που φτούραγε και ήταν κάτι μπακαλιάρους κορδελιά, που τρώγανε στην Οδό Μυραμπό. Ένα, Στο Παρίσι, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού. Το ψυχικό του Παρισιού. Όμω δεν είναι μόνο αυτή γιατί όταν είσαι φτωχό, κάνει παρέα με φτωχού. Δεν αφήνουμε εμεί τον φτωχό άνθρωπο. Με ρωτήσατε πριν γιατί πήρα για τον πληστηριασμό. Ναι. Είχα και διάφοροι. Κυρίω άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει τη ζωή του φτώχεια. Έτσι. Γιατί αν δεν έχει ζήσει τη ζωή σου φτώχεια, άντα να καταλάβει τον φτωχό τώρα και πώ θα είναι την όπαν του πάρει το σπίτι. Ε, Ε, βέβαια που λέει και ο Αυτιάς εκεί Για τη φτώχεια εδώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης ε, το Φεύγουμε από αυτό το κλίμα Έτσι είναι η ζωή Είναι η άτιμη κοινωνία που άλλους τους ρίχνει Όπως λέει και η Μητσικοσταντάρα Και άλλους τους ανεβάζει Πάμε τώρα σε αυτούς που τους έχει ανεβάσει Τους εκατομμυρίου. Μόνο το 2022 Έβγαλα 49,8 εκατομμύρια Κέρδος για τους επενδυτές μου δηλωμένα στο θεματιστήριο στη Νέα Υόρκη <κλή> και και τους μισθούς μου και τα πόνους μου με τη δική μου αξία Μπράβο. <κλή> να το κρατήσουμε αυτό με τη δική του αξία ό,τι έχουν κάνει αυτοί που διεκδικούν την Πρωθυπουργία σε αυτόν τον τόπο είναι με τη δική τους αξία είναι άξιοι Είναι ε, ε, ε, καταφερτζίδες, είναι ικανοί, έχουν πατήσει τα πόδια του όλοι αυτοί, έχουν βγάλει άπειρα λεφτά, αλλά με τη δική του όμω αξία. Όλοι εσεί που δεν το έχετε καταφέρει, προφανώ είστε ανάξι, δεν είστε ικανοί, είστε μίζεροι και πάτε με τα γραμμάρια και αντιμετωπίζετε και ε, βλέπετε τη ζωή σα μέσα από μια φέτα, ένα κομμάτι φέτα mm. ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο προϊόν. Το οποίο προϊόν εδώ στην Ελλάδα, όπω θα ακούσουμε τώρα, είναι πιο ακριβό από ότι είναι στις άλλες χώρες που οι πολυεθνικές κάνουν το γνωστό παιχνίδι που όμως τελειώνει αυτό το παιχνίδι γιατί έχει σταλείδει η επιστολή και γίνεται η ανατάραξη της ανατάραξης στις Βρυξέλες. Εμείς εδώ μπορούμε να πληρώνουμε ακριβότερα το απορυπαντικό για παράδειγμα γιατί είναι καλύτερης ποιότητας, μόνο εδώ το κάνουν οι πολυεθνικές, στη Γερμανία για παράδειγμα και στις άλλες χώρες, αντί για απορυπαντικό βάζουν μέσα νερό. Τίποτα, δεν μπλένει, δεν καθαρίζει. Εμεί εδώ έχουμε τα καλύτερα συστατικά, γι' αυτό τα πληρώνουμε πιο ακριβά. Ποιο τα λέει αυτά, Υβγαίνο, συμπέρασμα από αυτά που είπε, Ο Άκη Κέρτσο. Μία από τι τεχνικέ που εφαρμόζουν αυτέ οι εταιρείε είναι για το ίδιο προϊόν να ακολουθούν, να υιοθετούν μάλλον, μία ελαφρώ διαφοροποιημένη συσκευασία σε γραμμάρια, μία ελαφρώ διαφοροποιημένη ονομασία, κάποιε αλλαγέ στη σύνθεση του προϊόντο. Αυτέ είναι οι τεχνικέ οι οποίε σήμερα δεν αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο κυρωτικό, με πινές, δηλαδή από το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλουστάσιο. Ο Αυτό λέμε... Αυτό λέμε Ελλάδα εγώ. Ακούστε με. Αυτές οι συγκρίσεις, τι οποίε λέτε, για να μπορούν να γίνουν έγκυρα, και να μην είναι μπακαλίστικες, γιατί γίνονται με λίγο μπακαλίστικο τρόπο, πρέπει να επιβληθούν ενιαίοι κανόνε στον τρόπο με τον οποίο προωθούν και διαθέτουν τα ομοειδή ίδια προϊόντα οι πολυεθνικέ σε όλε τις ευρωπαϊκέ αγορέ. Όταν λέμε ενιαία αγορά, αυτό εννοούμε. Ενιαία αγορά. Πώ λειτουργεί, για παράδειγμα, η αγορά στι ΗΠΑ, όπου δεν υπάρχουν διαφοροποιημένα προϊόντα. Αυτό πρέπει να υποστηρίζει και να πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή συμβαίνετε. Ένωση ω ενιαία αγορά. Λέτε τώρα λοιπόν ότι ένα προϊόν κάνει. Διαφοροποιεί τη σύνθεση. Και είναι μια πρακτική, μια πρακτική που πρέπει με πλέον, τα ναι, πρέπει πλέον στα... να ενταχθεί ω μια πρακτική που ναι. δεν μπορεί Άρα, να Άρα δηλαδή ο Γερμανός που παίρνει φθηνότερα το συγκεκριμένο απορυπαντικό είναι υποδεέστερη σύνθεση από αυτό που παίρνει ο Έλληνας ακριβότερο. Γιατί αυτό πρέπει να το δούμε. Ακριβώς. Ε, δεν είναι. Μπορεί και να είναι. Κάτι ξέρει για τα απορριπαντικά στη Γερμανία. Ο Ακυ χαλάλι τότε. Αφού έχουμε καλύτερα απορριπαντικά και πλένουν εδώ πιο έντονα, πιο γρήγορα, πιο καλά, πιο αποδοτικά, να πληρώσουμε και παραπάνω και διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Επειδή στην ποιότητα είναι η διαφορά, εκεί είναι το θέμα και όπω ξέρουμε σε αυτή την εποχή που όλα είναι σειρμό, η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Καλά κάνει και το εντοπίζει. Του Γερμανού λυπάμαι που όπω είπε. Ε, δεν έχουν καλά απορυπαντικά Αν έχετε τολμήσει να. Αν έχετε τολμήσει, αν έχετε προσπαθήσει, δοκιμάσει στη Γερμανία, αν έχετε πάει και έχετε πλύνει, θα καταλάβουν ότι δεν καθαρίζουν τα ρούχα εκεί, γιατί είναι φτηνά. Πολύ φτηνά τα απορριπαντικά, τα μαλακτικά, όλα αυτά. Ενώ εδώ που είναι ακριβά, με το που πάρει την πρώτη στροφή το πλυντήριο, έχει λάμψει το ρούχο επειδή το έχει χρυσό πληρώσει και ο χρυσό όπω ξέρουμε επενεργεί στην βρωμιά και την αντιμετωπίζει τέλεια το ίδιο παράδειγμα σε άλλο προϊόν που δεν θα σας κάνω εγώ τώρα τις εικόνες θα τις φτιάξετε μόνοι σας το έχει χρησιμοποιήσει ο Υπουργός Αναπτύξεως ο Κύρος Κρέκας Δεν είναι με την ακριβή σκοπιά, κύριε Υπουργέ. Τώρα, Υπουργή. να σα πω θα σας απώ όλα. Μια γιατί, μια για παράδειγμα, δύο μέτρα από τα σύνορα η τιμή είναι η μισή από την Ελλάδα, ελληνικού προϊόντο. Θα προϊόν. σα απαντήσω και γι' αυτό. Θα σας απαντήσω για αυτό Γιατί έχει να κάνει πολλέ φορέ, ιδίω όταν μιλάμε για αγορέ πολύ φθηνότερε όπω είναι η Βόρεια Μακεδονία, έχει να κάνει και με την ποιότητα. Υπάρχει το λεγόμενο, όχι, το λεγόμενο dual quality. Δεν μιλάμε. για το ελληνικό. Όχι. Μπορεί να έχει ίδια μάρκα το προϊόν, είναι η λεγόμενη dual quality, δηλαδή διαφοροποιημένη ποιότητα. Η ίδια μάρκα. Ίδια κατηγορία προϊόντος Άλλα τα συστατικά του ενός Μας. Υπάρχει χαρτί υγεία mm -hmm. Το οποίο μπορεί να έχει την ίδια Να φέρει την ίδια μάρκα Άλλο είναι τρίφυλλο, άλλο είναι δίφυλλο Το χαρτί υγεία. Εμείς εδώ λοιπόν θα την κάνουμε την εικόνα Το πληρώνουμε παραπάνω γιατί είναι τρίφυλλο Το χαρτί υγεία πάντα Ενώ στη Βόρεια Μακεδονία Σκόπια πια γιατί κάνουν τα δικά τους και εκεί Έχουν δίφυλλο, γι' αυτό είναι πιο φτηνό Χαλάλι, λοιπόν, κι εμείς εδώ, Που έχουμε πιο ακριβό, γιατί οι πολυεθνικές έκατσαν και έκαναν μια σύσκεψη πρόχειρη και είπαν: Θα είναι ακριβά στην Ελλάδα τα προϊόντα, ακόμη και στη γραμμή συνόρων, δηλαδή 100 μέτρα συμπλήν. Βουλγαρία, Σκόπια, δεν ξέρω Γαλβανία Αλλά όμως θα τους έχουμε την καλύτερη ποιότητα Και βάζουν τα εργοστάσια τους Τις μηχανές τους Και όταν πρόκειται για Ελλάδα Στη γραμμή δηλαδή απορρυπαντικών βάζουνε Βάζουν το καλύτερο μέσα υλικό Και αυτό το πληρώνεις Και ως καλύτερο ότι πληρώσεις παίρνεις Το ίδιο και με το χαρτί υγείας Τυπώνουν, τυπών, δεν ξέρω, Παράγουν δίφυλα. Χαρτιά υγεία για του άλλου, του πλευαίου και για εμά εδώ τρίφυλλα, τα οποία όμω στοιχίζουν γιατί είναι ένα φύλλο επιπλέον. Εδώ δύο σοβαροί υπουργοί τη κυβερνήσεω χρησιμοποίησαν το ίδιο επιχείρημα με άλλο προϊόν όμω για να το χρησιμοποιούν εδώ, πάει να πει ότι έτσι είναι, έχουν δίκιο και πολύ καλά τα λένε. Είστε όλοι επηρεασμένοι, βλέπω εδώ στα σχόλια από την τραγωδία του Κυριάκου Μητσοτάκη που πουλούσε σπίτια για να ε, σπουδάσει τα παιδιά του και δεν έχετε επηρεαστεί καθόλου. Από το πλούτο του απέναντι. Σας παρουσιάζω την περισσοκή μου κατάσταση εδώ μπροστά σας. Η μέρα μα στη γειτονιά κάνουν σεξ τι πινωτέ. Τρέχει ο παπά στη λειτουργιά. Αμή, άμα το λέ. Το καλή μαύκι του στα αυτιά με στο Ου, μου. Και ο γείτονα τα αντικρίνω. Τι σου στο στενό. Και βλα στη παραγιό των παραγιών, τον ορφανό. Τι νόμο είναι αυτό, γάλα. Ποπαρέ. Και δεν μπορώ. Kiedy zauważyłem, że zauważyłem, że zauważyłem, że zauważyłem, że zauważyłem, że Na że zauważyłem, że zauważyłem, że 49,8 εκατομμύρια κέρδο. Οσίμαι πλούσιο, όσο φαίνεται τη βασιλιά ταξιδευτή. Με φύτεξε η πρεσβεία, ο Μπάιντερ. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ. Μαλάκα. Τον ιδευτή, όταν θα σβήσουμε τα φώτα τη γιορτή. Προ το μίσο και ο αλληλοσπαραγμό. Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Αρή. A nie mój luźny już raz, każdy boskit z boskitów, tak świętym futurnym, futurnym. Po sakiesie, kesie, kesie, thon i ręki. Kiedyś ja byłem. O tam ta fota Ανάμεικτα σήμερα τα συναισθήματα που προκαλούνται όταν ακούς τον Κασελάκη, τον θαυμάζει που έβγαλε 49 ε, εκατομμύρια για τους επενδυτές του επενδυτέ του. Προφανώ από αυτά πήρε κάποια ποσοστά. Δεν τα ξέρω ακριβώ τι γίνεται με αυτέ τι δουλειέ και που είναι δηλωμένα. Κανεί δεν καταλαβαίνει από το πότε είναι ασχετή ακριβώ. Παίζει δεν έχει σημασία. Δεν ήταν αυτό ο στόχο να ενημερωθεί ο κόσμο. Το ένα είναι αυτό που τον ζηλεύει λίγο. Χαρά δηλαδή. Το άλλο είναι το δράμα που έχει περάσει άλλη οικογένεια η οποία όμως δεν την έχει καθορίσει, δεν έχει επηρεαστεί από αυτό, προχώρησε τη ζωή της και αναγκάστηκε να πουλήσει σπίτια βέβαια, με λιγότερα σπίτια αλλά το χαμόγελο είναι στα χείλη τους και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα και οι δύο φωτεινά παραδείγματα και οι δύο και η μία οικογένεια και ο Κασελάκης και ο Μητσοτάκης είναι φωτεινά παραδείγματα για όλους εμάς πως πρέπει να... Χωρί μιζέρει, χωρί φέτε, χωρί λάδια, χωρί όλα τα υπόλοιπα. Δείτε τα μεγάλα μεγέθη που έλεγε για άλλο λόγο, ο Μίκιστο δοράκη. Εδώ είναι η ελληνοφρένια βεβαίω, 2, 10, 10 80, 8-80 θα θέλαμε μόνο αυτού που συμπαραστέκονται στο δράμα τη οικογένεια Μιτσιωτάκι, που πούλησε τα σπίτια για να σπουδάσει τα παιδιά του. Αυτό θέλουμε κυρίω, όχι το για τον εκατομμυρίνω, έχω πείτε και για τον άλλον, δεν έχουμε θέμα, αλλά πάντα μα συγκινεί η αλληλεγγύη που οφείλουμε όλοι να δείξουμε και ίσως και κάποια πρόταση για έμπρακτη στήριξη της οικογένειας υπάρχουν κάτι οι κοινωνικές κουζίνες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν με κάποιο τρόπο ώστε να μείνουν τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία στην θέση τους να μην πουληθεί άλλο σπίτι δηλαδή για να σπουδάσει το παιδί κάποιου αυτό να το καταφέρουμε σε αυτόν τον τόπο Όλα τα άλλα θα είναι απλά. Radio papaki παραπολιτικά.gr. Το του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ο Κύρικος ο Δημήτρη, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτες πρώτο λαό, πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Κινένα, καλά, Ραφιλέτη, αν είχε μπροστά. Ναι, μετά 4 φέτε του Τέσσερι φέτε ζαμπόν, τέσσερι φέτε για Ναι, ναι. Τυρί. φέτε. Να Τέσσερα, φτιάξει. Πρέπει να πάρει δέκα φέτε να τι η φέτα να την είναι Δεν είναι. Η Λοιπόν, η φέτα, η φέτα στην Ελλάδα αν είναι τόσο κοντά είπει δεν τη δεξιάρω εδώ είμαστε πλούσιοι στο μυρίγγι θα έχουμε... σπάσει φέτα με τη λεκάρτα και μετά καλαμάκι Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνει, Αποστολή. Καλά, είμαι εσύ. Εγώ δεν είμαι καλά. Α, oh, μην με Μου βγάλει συνέχεια το μυτσετάκι να παράγεται το απροσάρμοστο αυτό. Ε, για να βγάλει γούστα, βγάζει γούστα αυτό τώρα. Βγάζει γούστα, ε. Mm -hmm. Και μα λέει να καυκάτε ότι πήρε 41% το ο λαό. Τα ίδια ακριβώ λέγατε πριν από τι εκλογέ. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Η Σίγκουλα του το έδωσε. Τι λες Ε, τι, τι λέω τώρα, μην μου κάνει τέτοια. Και εδώ μα Πουλήσει, Εγώ λέω και ο κόσμος Δες τον κόσμο έξω Γιατί το αποκλείει στο σενάριο. το σενάριο αποκλείω... Μην το... το αποκλείει το σενάριο Δε Ήταν απο... έτοιμος ο κόσμος για το Μιτσοτάκι. Αποστολή φίλε μου, τι έγινε. Καλά. Θα σου πω όταν είμαστε τρίτο κόμμα. Όχι. Όταν είμαστε τρίτο κόμμα, ρε. Χι. Το κουκουέ. Άντε καλέ. Λέγανε οι Πασόκοι, δηλαδή, εμεί και η Νέα Δημοκρατία είμαστε χαζοί και εσεί είστε οι μάγκε. Αποδείχθηκε ότι είμαστε μάγκε τελικά. Αποδείχθηκε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα supermarket μάρκετ μεγάλη αλυσίδα και είναι ένα ηλίθιο. Και λέει στον πολιτή εκεί πέρα ότι θα δώσουμε 20.000 δραχμέ να πάρουμε τον τυρί. Του εξηγεί ο πολιτή τέλο πάντων. Και του λέω πέστα στον κούλι μεγάλε. Α, δεν μου φταίγει ο κούλι να πούμε και αυτά και ξέρω εγώ. Ο Του λέει μα έσωσε και έχουμε να τρώμε. Γιατί δεν μα έσωσε, δεν έχουμε να τρώμε. Ναι, ρε, μα έσωσε. Άλλον τρώμε τα αρχίδια yeah. του. Τρώμε, τρώμε. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Ναι, ναι, τρώμε αυτό που είπε. Γιατί είναι η αγκόρα μου δίπλα και δεν μπορώ να λέω αυτά που λε. Τα μελέτητα, εμένα οι παππούδε θυμάμαι, λέγανε είναι ο καλύτερο μεζέ. Μπράβο, ναι. Αλλά όχι να τα τρώμε κάθε μέρα. Ε, όποτε. Σα ευχαριστώ για γράμμα. Κάνε και μαρούλι, κάνε ένα αστείο να σου πω. Αποστολί. Ναι, Έλα, από όλη τραμπάλα. Όχι μπανάνα, τέλο πάντων. Όχι μπανάνα, όχι, όχι. Διαφορπιούμαστε. Big daddy κοτσαρίκο εδώ. Τι είσαι. Μάγειρα που λέγαμε, ο τρελό του άλλου. Τι μάγειρα τώρα που που Όχι, oh, και θα ξαναπάρω, φίλε τη χειροκλήση. Κανένα δεν τελειώσαμε. Δεν <laughs> τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μα. Μόνο κάποιε στιγμέ χωρισμού. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας <σομίως> MOLO KÁPIES STIGMÈS CHORISMOU FTAIO, GIAĂTE PRRENĂ NAKKUŠS KILLADIKO SE KÁTĘE MAŽ LAWKIA ORAI ORAI, THIS ONE GOES TO THE ONE I LOVE THIS ONE GOES OUT TO THE ONE I LOVE THIS ONE GOES OUT TO THE ONE I LOVE THIS ONE GOES TO THE ONE I LEFT BEHIND THIS ONE GOES ON TO THE ONE I LOVE THIS ONE GOES OUT TO THE ONE Μπράβο. Πρόσε. Πάμε. Λοιπόν, να αποσυντόνισουμε όμως αδελφέ, Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. όχι Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε. γαλλικό. Tak, Okej. oj to mówię dance, to Nie, nie, nie, nie. Aha, nie, nie, nie. dance. nie. ne nie. Nie, profora. Nie, to Nie, nie. Nie. Η τέτοια <Στήκα> το λέει αυτό, ειδίλα, ε. Ηντιλά, ηντιλά, σου το είπα. Ηντιλά, φίλε. Ηντιλά, θέλουμε. Εδώ στην Ελλάδα, ηντιλά. Στο τίνος είσαι εσύ, του ηντιλά η κόρη είναι. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, χάρηκα, γεια. Το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα, άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει. Είτε έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μας. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Αυτό ο καπιταλισμός το έχει Ακούσαμε εδώ δύο παραδείγματα Ο ένας έβγαλε για τους επενδυτές του 10 εκατομμύρια Προφανώ, κάποια από αυτά δεν ήταν και δικά του Του έμειναν ως ποσοστό, δεν ξέρω πώς πάει Μιίζα ποσοστό, πώ το λένε Στην ελεύθερη αγορά των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής Και ο άλλος αναγκάστηκε να πουλήσει σπίτια Για να σπουδάσει τα παιδιά του Και τα δύο είναι πολύ ωραία ηχητικά, πραγματικά Και το ένα συμπληρώνει το άλλο, όμω δείχνουν αυτό το αντιφατικό και το δυσυπόστατο, μάλλον το δυσυπόστατο του καπιταλισμού. Υπάρχουν τα κάτω, υπάρχουν και τα πάνω. Τα έχουμε πει εμεί εδώ στην Ελλάδα με τι ελληνικέ ταινίε χρόνια τώρα. Αλλά έχει σημασία που όλα αυτά έρχονται και επιβεβαιώνουν και την ταινία την ελληνική και τη ζωή την ίδια. Και είναι φάρη να μα υπενθυμίζουν πώ ακριβώ η ζωή εκεί που σε ψηλά σε φέρνει κάτω και εκεί που σε, κάτω να σε πάει πάνω. Τι γίνεται τώρα με όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν ε, ε, ε, θέματα με τις αυξήσεις είτε στα προϊόντα είτε στους λογαριασμούς ρεύματος. Θα ακούσουμε τώρα μια εξήγηση για να ξέρετε στα δε προϊόντα μάθαμε πριν από τον κύριο Σκέρτσο και τον κύριο Σκρέκα ότι φταίει η ποιότητα των πολυεθνικών εδώ στην Ελλάδα είναι άριστη η ποιότητα των προϊόντων οπότε τα που αγοράζουμε με πολύ μεγάλη χαρά ακριβότερα. Για τους λογαριασμούς ρεύματος φταίει ο αέρας. Επίκειται η αύξηση της, της τιμής του ρεύματος μετά τις εκλογέ μέχρι 70%. Είναι έτσι, πρόκειται να παρέμβετε και να βοηθήσετε το. του πολίτε. Οι τιμέ του ρεύματο καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την χονδρική του ρεύματο, η οποία και αυτή με τη σειρά τη έχει αυξομοιώσει. Είχαμε πάρα πολλού μήνε με χαμηλέ τιμέ. Υπήρχαν κάποιε ιδιαίτερε συνθήκε για ε, έναν ε, μήνα, παραδείγματο χάρη, ε, μπορεί να μην φύσικε όσο θα περιμέναμε, ε, μπορεί να μην φύσικε όσο θα περιμέναμε, που να δημιουργούν κάποια μικρή ε, απόκληση με αύξηση στι τιμέ του ρεύματο. Εκτιμώ ότι αυτό δεν είναι ένα μόνιμο φαινόμενο. Δεν φύσσεξε. Άμα φύσσεκε, δεν θα είχαμε αυξήσει. Δεν φύσσεξε. Να τη τώρα οι αυξήσει. Φταίει. Παλιά έφταιγε η Ουκρανία. Ότι μπήκε, όχι η Ουκρανία, Ζαχώρα, ο Πούτιν που ξεκίνησε τον πόλεμο. Μετά έφταιγαν οι Χούθοι. Τώρα φταίει ο αέρα. Το ενδιάμεσο έχουν φταίξει οι πολιεθνικέ. Έχει φταίει μια κλιματική κρίση. Αυτή φταίει για τι φωτιέ και τα υπόλοιπα που θα συμβούν και αυτό το καλοκαίρι. Γενικώ. Παλιότερα, στην, την παλιότερα, πριν κάποια χρόνια στην πανδημία, φταίγαμε όλοι εμεί που βγαίναμε έξω και, όπω έλεγε αυτή η κυρία, κάναμε σεξ στι πιλωτέ των πολυκατοικιών. Και άρα ο ιό μεταδιδόταν, η νεολαία τότε. Γενικώ φταίνε, φταίνε πάρα πολύ. Αν όλοι αυτοί δεν φταίγανε, θα ήταν παράδεισο. Αλλά εδώ, εν προκειμένου, πρέπει να καταγγείλουμε, νομίζω συμφωνούμε όλοι, τον αέρα, ο οποίο δεν φύσηξε και έτσι βρήκανε αφορμή, ευκαιρία η κολοσσή τη ενέργεια. Τρει-τέσσερι που συνεργάζονται και τα βρίσκουν όλα αυτά και ανακοινώνουν ότι φταίει ο αέρα και αναγκάστηκαν να αυξήσουν τι τιμέ. Αυτά τα λέμε εμεί εδώ, τώρα που είναι ντάλλα, μεσημέρι, ήλιο. Πάλι δεν φυσάει σήμερα, πάλι αυξήσει θα έχουμε. Κάποιοι όμω έχουν επίση περάσει. Μπορεί να είναι εκατομμυριούχοι, αλλά έχουν περάσει και δύσκολε στιγμέ. Υπήρχαν μέρε που δεν είχα κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό. Μαθήματα ελληνικών για να μπορώ να εκφραστώ καλύτερα και ταυτόχρονα μάχη για να στηθεί και να σταθεί όρθιο ένα κόμμα ύστερα από διπλή διάσπαση. Και ταυτόχρονα το σύστημα Μητσοτάκη να στείνει πάρτι. Τι ωραία, σύριζα τέλος. Θα έχουμε τον αντρουλάκι να κοιμάτε και εμείς θα βγάλουμε τα ταμεία. Εγκυμόταν, λέει, για μέρες για να μάθει ελληνικά και να δώσει μάχη να στήσει το να στο κόμμα. Και στα δύο πέτυχε. Άριστα και στα δύο και ένα κόμμα ανορθωμένο, καλοστιμένο. Ρολόγοι, αλφαδιά, full to full, πηγαίνει και τα ελληνικά του είναι άψογα. Πραγματικά άξιζε αυτή η αϊπνία για να απολαμβάνουμε εμείς και τον ίδιο ω ρήτορα και το κόμμα του κυρίω με τις πολύ καθαρέ απόψει για διάφορα κομβικά θέματα που αφορά τη ζωή όλων μα. Λαό, μέρο δεύτερον Ναι. Ελένη Λουκάιμερ. Πάνω που λέγαμε για ψέκε. Τι θέση έχω; Το παραλείψω αυτό που είπες. Α, το πιασες. Πρόσεξε, είμαι πανέξι που μην Δεν νομίζω, δεν είχα αμφιβολία. Πρόσεξε! <Χ desem> <Χε> <Χε> <Χε> σε πεταλώνω, σε κάνω. Πετάλωσε με. Θέλω να πω. Σε μια μουσίτσα, εσύ. <Χε> <Χε> δεν με ξέρει ούτε εσύ ούτε κανεί πολύ καλά. Κανεί πολύ καλά? Κανεί. Γιατί? <Χε> Ότι πόσο. <Χε> δηλαδή σε πουλάω και στα αγοράζω. Ο, Ο σύζυγό σου <Χε> δεν σε ξέρει πολύ καλά. <Χε> από, από εδώ και από εκεί και δεν το έχει καταλάβει, το κατάλαβε. Ο σύζυγό σου δεν σε ξέρει πολύ καλά. Έλα σου πω. Ε, Μίλα, Κάτσε να σου πω. Πολύ βασικό. Κα την άλλωση τη πόλη. 29η Μαΐου του 1453 έχουμε αυτή τη μαύρη μέρα, την αποφράδα ημέρα, την άλωση της πόλης. Το πάρσιμο της πόλης μας είναι μια μαύρη μέρα, μια μαύρη επέτειο. Κλέμε όλοι μας με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και άλωση της πόλης τώρα, αυτά είναι παλιά. Στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, στην Αγία Σοφία το σηκώσαμε. Έλα τώρα, προχθές ήταν η άλωση. Εδώ δίπλα είναι η Τούρκη και η Πρεσβεία, ξέρει που είναι! Πούς, οπότε... τρέφη, αδέλφια, δεν νομίζω! Πάω και φωνάζω στην Αίγυπτο στους Τούρκου! Αλλά δεν σ' ακούνε, δεν γιατί λένε Γιάρτλου μόνο! Φωνάζω! Γιάρτλους, νουντέλα παπατζούμ! Γιάρτλους, ολάτζομψε, νουντέλα παπατζούμ! Οι Τούρκοι αυτά δεν είναι δικά Lechmajun. Δεν λε κι εσύ τα σωστά όμω! Λες αυτά τα ελληνικά, πού να τα καταλάβουνε! Κάτσε Εσύ τα έχετε κλέψει, αυτά είναι δικά μας Ναι, τώρα. αλλά και εμείς τα σουτζουκάκια τα πήραμε από αυτούς. Ε, το Μπακλαβά, γιατί δεν τα λέμε όλα. Φωνάζω, σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Και ο Άδωνης το φωνάζει, δεν τον πήγε καλά. Σώπασε κύρα δέσπινα και μην πολύ Πάλι, με με μακεαρούς. Πάλι δικά μας Πάρτε. το Αυτό μήνυμα περνάω και εσύ. Θα πάρουμε και τη βασιλεύουσα. Πάλι με χρόνους, με καιρού, πάλι δικά μα κάνει Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Θα γίνουν δικά μα Η αλήθεια βρίσκεται στους sex pistols. Η αλήθεια βρίσκεται στους sex pistols. και. Κάποια μέρα! Δηλαδή στα ερωτικά πιστόλια. Του sex, τα πιστόλια δηλαδή. Αυτά. Τα τουτσούνια δηλαδή. Λοιπόν, που να στα <συλί> τώρα, έλα γεια. Ναι Η Ελένη Λουκάς είμαι να ένα τελευταίο περίμενε ένα τελευταίο Θέλω να πω ότι υπάρχουν θρύλοι και παραδόσεις Αν ξέρεις τα μισοτιγανισμένα ψάρια και όλα αυτά Σαράκια τηγανίζει μες στο μαγεριγιό Να τα τι σημαίνουν τα μισοτιγανισμένα ψάρια Υπάρχουν θρύλοι Μίλα! Το δικά μα πάλια για Σοφιά, η Κωνσταντινούπολη! Δεν ξέρω τι σημαίνει με τα τηγανισμένα ψάρια, τα μισό τηγανισμένα. Όχι, ακούγεται αυτό. Γιατί τηγανίζουν τα ψάρια μισά, τα άλλα μισά τι γίνονται, τα τρώει ο Γκλέτσο, τι είναι αυτά, τι εννοεί. Ψάρι τηγανίζεται από τι δύο μεριές και εγώ. Αμφιβάλλει το, το ψάρι, ναι. το κανονικό. Ναι. Όχι, έτσι. Όταν πάρουμε την πόλη, θα σβαίνει. Όταν απλησιάζει η ώρα. Μπορεί μήπω να τα αφήσουμε Όλοι Δεν νιώθω έτοιμος. Θα τα πάρουμε θα γίνουν όλα δυσκά Ωρε π*** και να την πάρουμε τι θα την κάνουμε μετά Πια. Την πόλη Η μόνη αλήθεια θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη Μπορεί τι θα την κάνουμε εγώ σου λέω Το λένε οι προφητείες σου λέω θα Α γίνει. αν το έχει πει η αυτό το δεν πάσουν Βέβαια Εντάξει. Το λένε οι σου. Ο... Στις προφητείες εγώ δεν πάω κόντρα Λοιπόν το είχε πει και η να Ιβανδύ <Και> Έλα, γεια! Από ψαράκια γανίζω μέχρι προφητείες όλα μαζί θα πάρουμε και την πόλη να μείνουμε στα αισιόδοξα μιας και σήμερα πέσαμε λίγο ψυχολογικά με το δράμα του πρωθυπουργού μας ε, δεν είναι μόνο ότι παίρνει Λουκά στον Αποστολί έξω και ο Μαρκόνη, ο Μαρκόνι ο δεύτερος στέλνει και μηνύματα εδώ μέσα και βλέπω τώρα μου έχει στείλει Να καταλάβουν όλοι ότι η πιλότη ναυτική οδηγεί αργά. Βαρυτική διαστολή χωροχρόνου. Παράδοξο διδήμων. Δώστε μου χωροχρόνο. Απλά τα λέγω. Καταλάβατε, το πιάσετε τι θέλει να πει, ήταν σαφές, Εγώ κατάλαβα εδώ, το άνοιξα και το. Ενώ είδα ποιο το στέλνει, άντε ανοίξω. <laughs> γιατί στέλνει κι άλλα, δεν τα βλέπω όλα. Είναι πολύ δύσκολα να τα χωρέσει ένα εγκέφαλο όλα αυτά. Το άνοιξε και διάβασα αυτό και αισθάνθηκα την ανάγκη το μοιραστώ μαζί σα γιατί είναι σαφέ και περιγράφει ακριβώ τι θα συμβεί. Καταλάβαμε, ο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε μέρα το μεταξύ Κασελάκης, όλοι οι αρχηγοί Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας δίνουν από τρεις-τέσσερις συνεντεύξεις, δεν τους προλαβαίνουμε με τίποτα, όμως το θέμα το τεμπών παίζει ψηλά, συνεχίζει να παίζει και ρώτησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Κώστα Καραμαλή. Δεν μου απαντήσατε ωστόσο στο πολιτικό κόστο του να αποφασίσετε να συμπεριλάβετε τον κύριο Καραμαλή στο ψηφοδέλτιό σα. Αυτή ήταν η μια απόφαση η οποία ε, ε, ελήφθηκε για την οποία στο κάτω-κάτω, σε ένα βαθμό, απεφάνθησαν και οι ίδιοι οι πολίτε τη της εκλογική του περιφέρειας. Από εκεί πέρα ε, θα το ξαναπώ. Αν κάποιο έχει να προσάψει ε, οτιδήποτε σε οποιονδήποτε πολιτικό που πιστεύει ότι μπορεί να εμπλέκεται σε ενδεχόμενε ποινικέ ευθύνε, να φέρει το θέμα στη Βουλή και η Βουλή έχει υποχρέωση και θα το κάνει να το συζητήσει. Με την πλειοψηφία που έχει η Βουλή θα συζητήσει το θέμα. Ωραίε απαντήσει τι ακούει κάποιο Εάν αν τι σε κείμενο και λέει είναι πολύ σωστά τα λέει, αλλά ξέρουμε όλοι πώ ακριβώ συμβαίνουν τα πράγματα. Δεν είναι απλά η Βουλή, είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία κάνει ακριβώ ό,τι αποφασίσει ο ένα και ο ένα αποφασίζει με βάση διάφορε διαπλοκέ απόψεων, καταστάσεων, συμφερόντων. Γιατί κάθε θέμα δεν αφορά μόνο έναν. Μπλέκονται Οι αποφάσει, οι σκέψει του Υπουργού και τα συμφέροντά του, τα ατομικά, με τι αποφάσει και οι σκέψει του Πρωθυπουργού, όλο αυτό είναι αυτό που αποκαλούμε αστική δημοκρατία. Οπότε το διατύπωσε πολύ ωραία εδώ και απλά, αλλά έχει βάθο, το καταλαβαίνει ο καθένα. Επειδή τον ρωτούσαν συνέχεια για τα, το έγκλημα στα τέμπη και για τη συγκάλυψη που έχουμε καταλάβει όλοι, και κάθε εννοήμον άνθρωπο μπορεί να καταλάβει ότι γίνεται από την πρώτη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα, για άλλη μια φορά επανέλαβε. Κατηγορίες για συγκάλυψη είναι πολύ άδικε. Είναι πολύ άδικε διότι πρέπει να αναλογιστείτε ότι η υπόθεση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν 34 κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή. Κάποιοι από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσέφερε όλες τις διευκολύνσεις στη δικαιοσύνη προκειμένου η δίκη για τα τέμπη να δεκπερωθεί σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της ελληνικής Θυμηθείτε πόσο μας τραυμάτισε η περιπέτεια του, του Ματιού. Σας φαίνεται για συγκάλυψη αυτό. Διότι τελικά η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία ε, θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων. <ΣΣΣΣ> τις έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν κάποιοι δεν τις έχουν εμπιστοσύνη, να βγουν να το πούνε ανοιχτά. Θα διαπράξουν λάθος εάν το κάνουν. Άρα αποκρούω για ακόμα μια φορά ε, όλες αυτές τις ε, κατηγορίες περί <ΣΣ> Είναι ωραίο στον τόπο σου, να λειτουργούν όλα. Η δικαιοσύνη θα αποκαταστήσει την αλήθεια. Αν φύσαγε, όταν φύσει, θα πέσουν οι τιμέ στο ρεύμα. Κατομμυριούχοι επιτυχημένοι, άξιοι που έχουν πατήσει τα πόδια του, διεκδικούν την Πρωθυπουργία. Ο λαό είναι ευτυχισμένο γιατί έχει πάρει αύξηση μισθού και περιμένει όταν πέσουν οι τιμέ να φανεί αυτή η αύξηση και να μείνει μόνο η αύξηση μισθού. Νοσοκομεία, σχολεία τα ξέρετε. Άρα πάνε όλα πάρα πολύ καλά να μείνουμε στα θετικά. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κυριακό Μητσοτάκη είχε πάει στην Κέρκυρα στι προεκλογικέ ομιλίε που είχε κάνει. Εκεί λοιπόν ήταν η κόρη του Νίκου Πλακιά που έχει χάσει στα τέμπτη τα δίδυμα κορίτσια του. Έκαναν κάποια διαμαρτυρία. Του άκουσε ο Μητσοτάκης του απάντησε τότε. Το είχαμε μεταδώσει, είναι γνωστό αυτό, παίζει και παντού. Απάντησε για αυτήν την συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης Βρήκα, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά ξέρετε, όταν. Μια δικιά μου έτσι, συζήτηση στα πλαίσια μιας ομιλίας που έγινε στην, ε, ε, στην Κέρκυρα Με ένα νέο κορίτσι το οποίο δεν γνώριζα καν ότι είναι κόρη Αν γνωρίζατε ότι είναι αδελφή των διδύμων. Αλλά δεν το, γνω, δεν, δεν το γνωρίζα αλλά όπω είδατε τη φέρθηκα ούτως ή αλλιώς με πολύ, μεγάλη, με πολύ μεγάλη ευγένεια και πολύ μεγάλη ευπρέπεια Αυτό σήμερα εργαλοποιείται επειδή κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν την προεκλογική περίοδο ε, ε, Σε μια υπόθεση μόνο γύρω από τα τέμπη Να ζητήσετε το λογαριασμό από τα κόμματα τη αντιπολίτευσης που το κάνουν. Επικοινωνήσατε είναι... με την οικογένεια πλακιά. Ναι, επικοινώνησα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Βεβαίω επικοινώνησα. Βεβαίω. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Μετά από αυτό το περιστατικό. Και μετά επικοινώνησα. Δεν είναι η πρώτη φορά όποια όποιο συγενεί έχει ζητήσει να μιλήσει. Το έχω μιλήσει και του έχω εξηγήσει την, τη δική μου εκδοχή τη αλήθεια. Δεν το διαφήμισα, δεν το εργαλοποίησα, δεν πήγα να κάνω πολιτική πάνω στον πόνο των συγκεκνών. Αυτό κάνουν κάποιοι όμω. Αυτό κάνουν κάποιοι και είναι απλά ντροπή. Εδώ βάζουμε μια τελεία, τα ακούμε όλα αυτά, τα κρατάμε στην μνήμη μας, έτσι και αυτό το συγκεκρι... συγκεκριμένο θέμα συνεχίζεται, με δηλώσει συγγενών, με τα δικαστήρια που έρχονται μπροστά. Θα τα βρούμε και θα τα δούμε όλα αυτά. Αυτά στο τέλος για σήμερα. Έχουμε τρίτο μέρος λαού, μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά ο Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο για σας. Με ψή, λέγε. Α, το σήκωσα σαν πεσό. Ναι, ε, έτσι να το λέει, παίξει γέλαση. Θέλω να σχολιάσω κάτι, τώρα το θυμήθηκα. Μην πάθε και σόκια, δεν το περίμενα. <Το> θέλω να πω κάτι, δε φίλε. Όλο ο κόσμο που βγήκε για τον Ολυμπιακό να κάτσει να πανηγυρίσει, να βγαίνει μόνο για το μισθό του. Για τίποτα άλλο. Πόσο καλύτερα θα ήταν, ε, Ο Ολυμπιακό μα ενώνει όλου. Ο μισθό δεν μα ενώνει όλου. Αυτό είναι. Συγνώμη κιόλα, υπάρχει την ενταξικότητα. Λυπάμαι κιόλα. Αλλά αρέσει η δύναμη του πλήθου. Τόσο μεγάλο πλήθο εκεί πέρα απλώ να είχαν κάτι. Άλλο να ζητάγανε, όχι να τέτοιο Θα ήταν αλλιώ τα πράγματα Γιατί μας θα έφερε ευρωπαϊκό θα... το κάτι άλλο, όχι Φλίψη, αυτό, θλίβομαι πολύ Άιμορή, Εσύ είσαι κα***α φλακό, Ναι είμαι, ναι, Εντάξει. πιο φωτιά, έχω πάρει και μαύρις, μα άστο Με λαχρύνο. και εγώ έχω πάει γυμναστήριο Θα έρθει στο ταμείο Τι κάνεις στο γυμναστήριο, πιλάτες Μόνο βάρη, μόνο β <laughs> <laughs> Γεια σου το λιάμο. Γεια σου μαναρί. Τι κάνεις. Back του back τα μαναράκια σήμερα. Έλα. Πες μου. Λοιπόν, βάζω πίεση. Πίεση. Βάζει τρικλί και Για να πάμε ρε. Έσαι στο τζάνιο. Εγώ θα βάλω το αμάξι μου στη τσέπη. Χαρτζηλίκη. Θα πάρω το αμάξι μου στην τσέπη. Χαρτζηλίκη. Και <Τι> <Τι> απόψε τα αμέσα Zo, ty Kala. teraz na patymu lepiej. Ja mu To sosy do ma. Bła, węc przyprowadzili się do Bo ja, ja, ja, ja, nie. ja, ja, Fate, fate, fate. Marconi, Z Marconi, to nie i to Marconi. Έχουμε οικογένεια, έχουμε ΔΕΗ, έχουμε νερό, έχουμε κοινόχρηστα, έχουμε βενζίνε. Τώρα και το έμφυα. Αυτά έχουμε, κυρία Φλέτα, Εκτό από το, όλα τα άλλα, τη θάλασσα και τα αγόρι μου και τέτοια. Δεν έχουμε μόνο <laughs> αυτό. Έχουμε και το πιο τέλειο άνθρωπο που πάτησε ποτέ στη γη, τη Θεοτόκο. Γίνονται βήματα. Δεν υπάρχουν τέλειες καταστάσει. Δεν υπάρχουν τέλειες κυβερνήσει. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ο μόνο τέλειο άνθρωπο που έχει περπατήσει πάνω στη γη είναι η Θεοτόκο. Αυτό καλά. Αυτά, αυτό... γιατί δεν τα λε. Γιατί δεν τα λε. αρχή είναι ο πιο τέλειο γιατί έγινε μόνο με τον κρίνο τώρα, εντάξει άστο τώρα γιατί έχω και πελάτη δεν μπορώ να μιλήσω τώρα άσε, άσε τώρα, έχουμε πράσι. θεόσταλτους, θεοτόκους θεομπέχτες, θεοστόκους που τα λένε αυτά υπάρχει πόλη, το θεό τον έχουμε σε πρώτη χρήση. Μόνο που έγινε με κρίνο φτάνει αυτό τίποτα άλλο, τα λέει όλα αχ αφή... Αφή... αυτός ο κρίνος ο Ναι, μία προσευχή από τη δηλία προσευχή προσευχή Αγοραίος, τα χείλη μου, τα χείλη μου για σέναν έλενε Και τα μάτια μου με τα κλαίνε Η νέα αλήθεια είναι η πτάμενη δύση είναι εδώ. Και πάνω από τα κεφάλια μα πετάνε και οι εξωγήινοι. Κάτσε να δω. Δεν βλέπω κάτι τώρα. Να, τώρα κοιτάω, τώρα που μιλάμε δεν βλέπω. Ο Σαντορίνη δούλευε στην αίρεα 51. Άσε μας για τον Σαντορίνη, τώρα θα κραχτεί το ηφέστου, το έχουν απαγορεύσει εκεί πέρα. Δεν πάμε σε Σαντορίνη και ο Σαντορίνης λέει. Λοιπόν, έκανα νέο Facebook. με δύο δέλτα στο δεύτερο. Τόνι. Αυτό Τόνι Μοντάνα. Τα ξέρω τώρα, σε παρακαλώ. Έλα τώρα. Παρασκευή 19 δεύτερο Και το θέλε και τον ζήτησε όλο ο μαλάκα πάνω στέλνει στα συνέχεια. πατήσαμε. Τι γμειώτηπα βασίλεια φόπουλο πάει να το δούμε oh, ώρα ναι. 6 μία ώρα ηλεκτρο... Μια ώρα μόνο, Καλεμπαίνω. Ο ηλεκτρολόγο χαρά του πείου μία ώρα και 16 λεπτά να μην λέτε ότι μιλώ μόνο εγώ, οι ακροατέ δηλαδή. Ναι, ναι ξέρω.